Διαβάζουμε. Narrative. Στεγαστικό δάνειο. Ένα από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς κολοσσούς σε όλο τον κόσμο σας προσφέρει την πραγματοποίηση των ονείρων σας. Με τα σημερινά δεδομένα η απόκτηση κατοικίας ίσως να είναι δύσκολη. Με ένα σχέδιο απλό και εύκολο σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να αποκτήσετε δικό σας σπίτι. Με 3-5 μόνο χρόνια ανάλογης αποταμίευσης, η τράπεζα σας παρέχει το απαραίτητο δάνειο που θα σας επιτρέψει να ανοίξετε την πόρτα του δικού σας πια σπιτιού. Η ένταξή σας στο στεγαστικό σχέδιο της τράπεζάς μας είναι εύκολη και χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Απλώς ανοίγετε ένα ειδικό λογαριασμό σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματά μας. Ο λογαριασμός μπορεί να ανοιχτεί στο όνομά σας ή στο όνομα των παιδιών σας και στη συνέχεια γίνονται καταθέσεις ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Καταθέσεις στο λογαριασμό αυτό θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον για 36 μήνες πριν τη χορήγηση του δανείου. Σημειώνεται ότι οι καταθέσεις σας θα αποφέρουν τόκο 3,5%. Αναλήψεις από το λογαριασμό δεν επιτρέπονται. Μετά την παρόδο τουλάχιστον 36 μηνών, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στην τράπεζα για χορήγηση ανάλογου στεγαστικού δανείου και το ποσό εξαρτάται από το ύψος και τη διάρκεια των καταθέσεων.